Λατρεία. Έλα. Πρώτη ερώτηση. Τι είδου γυαλιά φοράει ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βάλατε και χθε. Τι είδου. Από κάτι φύκια. Τι φύκια. Τη Ποσειδονία, τα λιβάδια. Όχι, όχι, τι είδου φύκια. Για μεταξουδέ κορδέλε. Εννοείται. Αυτό τι είπε. Από ανακυκλωμένα. Ανακυκλώσιμα, τι είπε. Δεν δεν λέει ανακυκλωμένα, λέει ανακυκλώμενα φύκια. Εγώ φοράω τα γυαλιά από, <συκλωμένα> ανα, από ανακυκλώμενα φύκια. Α, που ανακυκλούνται. Ανακυκλώμενα είναι αυτά που βρίσκονται στη διαδικασία τη ανακύκλωση. Ανακυκλωμένα είναι αυτά που έχουν. Ηδη υποστεί την ανακύκλωση και έχουν γίνει κάτι άλλο. Και εσύ που ξέρει τι φοράει. Μπορεί να φοράει αυτά που είναι στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Να μην είναι το τελικό γυαλί. Ναι, είναι τόσο βλήμα που μπορεί να φοράει Σας και παρακαλώ. Μπορεί απλά να μην yeah. είναι το τελικό γυαλί. For... Να είναι in progress αυτό το γυαλί που φοράει. In progress, yeah. ακριβώς. Yeah. Ελληνιστή. Έλα, ρε Αποστολή, 20. Έλα, τι θε. Να σου πω, οι κατώνακε, όπω και οι δι, πριν λίγο βγάλανε τον Αστραχάν, τον εκπρόσωπο τη κυβέρνηση. Μεγάλο Αστραχάν, πράγματι. Λοιπόν. Αν είχε πρόσωπο. ένα που λένε κυβέρνηση, το βάλει εκπρόσωπο. Εντάξει, τον εκπρόσωπο. Mm. Λοιπόν, και να ρωτήσαν αν υπάρχει προοπτική να πάρει αυτού από του παρτιάδε τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εξετάζουν όλου του ανθρώπου στην Δημοκρατία και αυτό αποκλείεται. Ανθρώπου με εγκληματικέ οργανώσει, αναμεχημένου δεν παίρνουν τη Νέα Ο Πλεύρης που ήτανε, ο Βορύρης που ήτανε, ο Άδωνης πού ήτανε, είποσταν σε καμιά επέν, κάτι τέτοιο... Α... Έλα τώρα, αυτά δεν μπορώ τώρα. Μη μένετε σε αυτά που μας διχάζουνε. Δεν είναι σωστό. Συμβαίνει. Παντού. Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί μου φαίνεται. Άντε να ξυπνήσουμε. Σόπα. Πρώτη φορά άκουσα τον Μαρινάκη να μιλάει στην εκπομπή πριν από τη δική σας Δεν τον είχα ξανακούσει Για Διαπιστώνω με μεγάλη χαρά ότι έχει κάνει σε όλους μαθήματα ρητορικής και δημαγωγίας ο Άδωνης Γιατί, τι είπε Έχει μια ροή λόγου με ιρμό Και λιδωρούσα η... την ελληνική αγωγή της Ευγενίας, ναι. δεν ήξερε ευγενία. Ιξηρε Πρώτη ζεύξα σαβόν αρωτήρα τένοντα είσαι πρώτη Που έχει ζεύξει τα βόδια για να σέρνουν να τραβάνε το άρωτρο. Φαίνεται τεκμηριωμένο ενώ δεν είναι. Με πολλά ψευδή στοιχεία. Ναι, πάμε. Μακριβή. Η Γκλίξπουργκ. Ό,τι τα θέματα θα φτιάσουμε. Ελά, α Δεν προλαβαίνω. Όχι, όχι, δεν θα... μου να το πω. Παύλο του Κωνσταντίνου και του Άννου. Μπορεί να υπάρχουν και περισσότεροι. Δεν είμαι σίγουροι στην ένα. Ο άλλο εντωμεταξύ έχει μπει τα επίθετα. Έτσι. Θα απολυτογραφηθούν, θα το πω εγώ το επίθετο. Με το επίθετο χαραμοφάηδε. Καλό, αλλά και εκεί... πού να το πρωτοδώσει. Μετά θα πρέπει να πάρει και ο Κυριάκο, θα πρέπει να πάρει όλη η οικογένεια. επίθετο δε Επώνυμο έχουμε πει Αλλά ξέρω τι γίνεται Εσύ δεν ακούς τι λέει ο Θήμιος. Και ο Θήμιος δεν ακούει το λαό Τα κέντρα τα λεγόμενα ε, Α Τα ξένα κέντρα όμως μας ακούνε όλους Αυτό είναι το πρόβλημα Μετάξει αστείας λατρεία πότε σταματάτε. ματάτε Σήμερα Παρασκευή Α μπαρντών δεν έχω συντονιστεί Καλές γιορτές Επίσης... καλά να περάσετε Ραντεβού 25 Ιανουαρίου στην Παράσταση <Τι όλου> Δεν μου λε πότε ότι είχαμε τελευταία φορά τα ευρωεκλογία. Εκθε λέει καταλάβανε ότι 350.000 ευρώ οι σπαρτιάτε, λέει τα πήραν για τι ευρωεκέ, αλλά δεν κατεβάσαν ακόμα σε ευρωεκλογέ. Έρασαν λίγο μήνε να το καταλάβανε. Ε, αρβούνε λίγο διαδικασίε, αλλά να αποτέλεσμα γίνεται. Υπάρχει. Άντως, δεν είναι πολλά τα λεφτά. Εντάξει, να μην κατεβάσει κόμμα και να πάσει 20.0 καλά είναι. Και λέει, πήραν μέχρι τώρα λέει, ένα εκατομμύριο οι παρτιάτε. Εντάξει, πάλι πήρανε, καλά και μπορούσε να έχει περισσότερα, εντάξει. Εντάξει, μπορούμε να έχει με εκατομμύριο ή όχι. Έχει πολύ λαό άμα κατεβάσει ακόμα, ένα εκατομμύριο το έχει πλάνο. Σκέψου το, δεν είναι πρόταση. 1 εκατομμύριο νομίζει 1 εκατομμύριο. Εμένα τα λεφτά πάνε ανάλογα με τα ποσοστά. Ανεβαίνουμε κι άλλο δηλαδή. Πα καλά, πώ θα γίνει να μα, μα κατεβάσω εγώ. Ή κάθεται και κάθεται τώρα και τη γενικόνε τη τηλέφωνο και ακούσε εμά. Άρα δεν είναι ένα κόμμα, κατεβαίνει το λαό σου και θα έχει το λαό και θα έχει και τα εκατομμύρια στην τσέπη. Λοιπόν, άκω την πρόταση. Μαλλίδια κανόντα. Τέλο προχώρα του. Τέλο προχώρα το αυτό. Πε το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Τον κύριο Ο ίδιο? Ναι, θέλω να μιλήσω μαζί με την Αγλαεία, μπορώ. Την Αγλαεία λείπει. Ποια είναι η Αγλαεία? Μπορώ να με σου αφήσω να τη λέγω, να με πάρει. Η Αγλαεία? Ναι. Ποια είναι η Αγλαεία? Θα τη βγάλω στον αέρα, πε. Ναι, να με βγάλω στον αέρα, να μιλήσω με την Αγλαεία, μπορώ. Μιλήστε με μένα. Ναι, ναι, εγώ θέλω να μιλήσω με την Αγλαεία. Ξέρε, παιδί μου, μανία τώρα. Όχι, δεν μπορεί. Θα okay. μιλήσω με την Αγλαεία, πε. Ναι, δεν με αφήνει. Να παρεξήθηκε όλα. Apóstoli Ela Yuhu Ela la cara banana Βρέσει, τι θα γίνει μαζί αυτή τη ρε Ρέγκα. Mm. Μότο το κράτο 428.000 ευρώ το Υπουργείο ακρίβεια, για να κάτσει να πληρώσει το πρόστιμο το οποίο έφαγε για του επιφανεί οδοντιάτρου. Βρίσκω μία λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Γιατί δεν στέλνει το πρόστιμο στου επιφανείς οδοντιάτρου να το πληρώσουν και θα πρέπει να το πληρώσουμε εγώ και εσύ. δεν και στο κάτω-κάτω επιφανεί είναι. Δεν του Βίλα ρε καβλόν μαλάκι μου που είσαι νόμα, ρε μαλάκα, τι σε παίρνω τότε Σου έχω πει 10 φορές που στα σου δεν τίποτα θα δεν έχει βγάλει Τα έχω βγάλει μωρέ, σταμάτα την κρίνια Δεν αντέχω, δεν αντέχω Λες Λε, και τόσο καιρό Αφού κάθε μέρα σε παρακολουθώ ρε μαλάκα. Κάθε μέρα ναι, αλλά δεν μπορώ, Λες κι πάντα θα και Τι σα παλιό μαλάκα, δεν την Νέκα Ναι, καλέ, πάνω του τα κάνανε, σου λέει τώρα, εντάξει. Α, είναι η αρχή του τέλου τώρα. Ο Μητσοτάκη καλύπτει όλο το φάσμα από ακροδεξιά μέχρι αριστερά. Δηλαδή το πιάνει άσε με τώρα. Δεν το δανείχεται. Είμαι αχταρμάς Γαμάει και είναι ο Μητσοτάκη μαλάκα. Ένα τάλιλο πλήρωσα για 50 ευρώ με τα μουνόπανα. Του γάμισε. Πάρτε το χαμάρι, Τώρα θα πάρει και το καθελάκι. Θα γαμί και θα δένει. Μόνο Να σου πω κάθε φορά θα σε προσφωνώ διαφορετικά. γιατί βλέπουμε μιμίτενα που να πούμε το άλλο το πατσαβούριο κατοριμένος ο ταριφάκος και σε λέει και σένα έτσι θα σε προσφωνώ διαφορετικά κάθε φορά μωρό μου. Αποστόλη, ένα μπράβο στο παλικάρι που έκανε το δεξιό της προάλλησης τόσο πιστικά, δηλαδή πραγματικά πιστεύω όμως όλοι έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή σε ένα διάλογο που έτσι έλεγε όντως το θέσμα να Οπότε... Αφενός αφετέρου για να είναι τόσο πιστικός μήπω κάτι έχει μέσα του, κάτι κρύβει. Α, τρόμαξα ρε <laughs> ο κοίτα ναι, αν είναι δεξιό και όντω τα πιστεύω αυτά μπορεί όντω να έχει κάτι μέσα του. Ελά, τι κάνει. Εσύ όλα τα έχουμε. Έχουμε φασίστε, έχουμε δεξιού, καπίγια του κερατά. Τα έχουμε και βασιλιά. Ελιον, λυπηθείτε μα, Βασιλιά. Γιατί αποθόλοι. ο βασιλιά μα έλειπε, Βασιλιά θέλουμε. Εσεί δεν θέλετε να διαλέξετε ένα επίθετο. Μα έχω διέτοιο επίθετο. Δεν ξέρει Ελλάδο. Να το θέλουμε δηλαδή. Ε, τα παιδιά του κοκού. Ναι, ναι, ναι. Τώρα για να σε τι μα κάνει κάθε μέση μέρη να πούμε. Όχι, Βασιλιά, γιατί δεν κατάλαβα. Ρε, αφού... Έτσι κι αλλιώ δύο-τρει <πα>... οικογένειε μα κυβερνάνε. Να μα κυβερνήσει μία, να ξέρουμε. Σω Εντάξει, συμφωνώ. Έλα, κουρέτα! Ρε κουρέτα. Έλα! Έλα, κουρέτα μου, τι κάνεις! Καλά, εσύ! Τι μου λες, κάνουνε για να, νόμα, να δώσουνε, λέει, πριντυπέ. Ναι, πώ να τους πούμε. Ποιος Παύλος. Ποιος, ποιος αυτός. 1-0. Βασιλόπουλος. Βασιλόπουλος. Ναι. Γιατί. Ας τα. Γιατί. Από βασιλιάς βασιλόπουλος. βασιλόπουλος, ως πούμε. Ναι, ναι. Oh, ho, ho. Έχει πέσει το επίπεδο Ήλπιζα τώρα πριν τις γιωτές κάπου Τέλος πάντων, άσε με Εγώ φταίω, είχα λάθο προσδοκίες Λοιπόν, άσε καλά Λέμε, Λέμε κι εμείς με τις πέμπτες έχουμε ανοίξει μια περίεργη θύρα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 Τα και τα έγγραφα κι όλα. Μια βραδιά στην άουσα με αστροφενιά. Μπήκανε αντάρτε, βαλάνε φωτιά. φωτιά. Και πώ θα λειτουργήσουν τα όλα, τίποτα. Καψανέ την τραπεζά και όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολόγια. να γαμιλθεί όλο το τραπεζικό σύστημα. Καλημέρα! Ανέλπιστο! Να σου πω, αύριο βγαίνει ο Καζατζήδη, το ξέρει. Τη βγαίνει? Ο Καζατζήδη, ρε, ήταν νέα, υπάρχει. Ωραία. Και βάλαν έναν βάστορα εκεί πέρα, δεν ξέρω. Με κάτι πελίσια και αυτός τον βάλαν να κάνει το τραγουδιστή. Λοιπόν, ο Τσεπερόπουλο δεν το ξέρει τον Τζαλίκη και πήγε και διάλεξε τον Βάστορα. Πάλε λίγο τον Τζαλίκη μεθαύριο. Ε, αυτός είναι ο σωστό, ο Καζατζήδη. Αυτό είναι ο σωστό, ο λαμάλον δεν τον έχει ακούσει. Πε μου δεύτερη φορά που θα για να ζήσω Θα ανάψεις το κέφι, μετά θα βάλεις και θα σημάνουν οι καβάνες από πλευρία. Σόπα που να ναι <Τι> θα σημάνουν οι καβάνες Ταν-τιν-ταν-ταν-ταν-ταν Σόπα που θα σημάνουν οι καβάνες Ταν-τιν-ταν Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή! Σαν όλο το χωριό Γεια σου Απόστολε, καλά είσαι? Γεια καλά Μπράβο Θέλω να κάνω μια, δύο παραγγελίες mm. Γιατί να είναι Παρασκευή Είναι δυνατόν? Δύο παραγγελίες για τη Χριστουγεννιάτικη, πες Ωραία, λοιπόν Θέλω τον Ιρακινό Που πήγε στη Γερμανία μετανάστηση Και τώρα ψηφιζή κουκουε Έλα Ραποστολή, καλησπέρα αδερφέ. Ο μετανάστα από τον Φερολίνο είναι. Έχω και φάγω σε παροτιλέπονο. Ιρακοινό σύμμα, από, το Ιρακ, από τον Ιράκ. Από Παβιλονία κατάγωμε. Ιράκ με κάπα Α, ή με νη. Ποιο είναι το σωστό. Κάπα, κάπα ρε, κάπα, κάπα. Κάπα, κάπα. κάπα. Αυτό ήθελα να ακούσω. Κουκουέ, δαγκωτό. Κατάγω από μια χώρα κατάγωμουν και ακόμα κατάγωμουν, τέλο πάντων, που είχαμε ένα κάρκι. Διότι Σαντάρουν, δικατορία φούρνη. Δεν μπορούσαμε. Δεν είχαμε το δικαίωμα ω άνθρωποι να νιώσουμε άνθρωποι να πάμε να ψηφίσουμε. Ήμουν στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Παντρέφει καλλιέδα, κανένα παιδί μου. Το παιδί μου γενικά και στην Ελλάδα, το παιδί μου έχει ελληνικό διαβατήριο, εγώ δεν είχα. Εγώ είχαμε να με απελάσουμε. Είχα δω στη Γερμανία, δούλευα στη Γερμανία. Τώρα εδώ και 2-3 μήνε έχω πάρει. Το γερμανικό διαβατήριο, τη γερμανική πικότητα. Είμαι γερμανού πολίτη πλέον και τώρα θα πάω να ψηφίσω και θα πάω να ψηφίσω Καπακάμπαρεμια. Καπακάβα θα ψηφίζω ρεμόνια. Αυτά τα κούνα. Ένα ξένο είναι το γερμανικό διαβατήριο και θα πάω να το ρίξω. Κάπα Και το σημαντικό λόγο γι' αυτό, όχι μόνο ότι δεν μπορούσα να ψηφίσω στη χώρα μου, αυτό που ήθελα να ψηφίσω εγώ ως άνθρωπο και το τι δικαιούμαι, όχι. Ένα από αυτά τα σημαντικά πράγματα ήταν ότι ο Καριόλη ο Σανταμ εκτέλεσε τον θείο μου δημόσια στην κεντρική πλατεία τη Βαγδάτη. Τον κρέμασαν γιατί ήταν κομμουνιστή. Τον κλέμασε τον θείο μου ο Καριόλη για το θείο μου, για του τόσου αντικοχαμμένου θείου που έχουν αυτή τη Για να τη ζωή λόγω τη ιδεολογία του είναι μια ιδεολογία και να πάνε θα μην όλοι. <Τι> Και θέλω και να μου βάλει του κουραμπιέδε μαζί με αυτό που έλεγε ο Βελόπουλο. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε Περιμένα. τώρα. Νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι που δοκιμάζουμε δημόσια τουλάχιστον. Κουραμπιέδε τώρα, Μπακογιάννη. Καλώ ήρθατε. έχετε φτιάξει σ αλήθεια τώρα και ναι, χρόνια ναι. πολλά, πολλά Παρακαλώ, Άητε, ρε, ήξε, ρε, να πει. Παρακαλώ πάρα πολύ. Αϊντε που ήξερε να κάνει κουραμπιέδε τώρα. Για να το αποδείξω σε κάποιου οι οποίοι το αμφισβητήσουν. Αϊντε που ήξερε να κάνει κουραμπιέδε, κουραμπιέδε Καρβάλι ρε. Παλιοκουραμπιέδε του παρακράτητου του κορονακίου. Στο τέλο θα βάλει εκεί που ήσυα μια συνάντρευση με τον κόσμο του Μπακογιάννη. Έλεγε αν μαγειρεύει η μάνα του και λέει: Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί το φάμε για τη σημαντική μα Τελείωσε okay. το με σοκολατάκια που λέει και η τώρα. Θέλω να μου πει: να μου ένα φαγητό, αγαπημένο mm. Δεν θα μου πει. Όχι. Δεν έφταιγαινε ο Τόσο ήταν. Δεν μαγειρεύει. Ε, όχι, όχι, όχι. Ε, αρνούμε να απαντήσω ε, για λόγου προσωπική αυτοπροστασία. Τόσο είναι. Ε, υπάρχει αμφιβολία. Δεν τρώγεται. Δεν μιλάω. Βγαίνει σοκολατάκι κάτι. Παραγγελιά για την Παρασκευή, βάλε τον Iommi, την εισαγωγή μέχρι το πρώτο κουπλέ του Chinders of the Grave. Black Sabbath, το ξέρεις. Το rock θέλει γρήγορους ρυθμούς. <σομίου> Όποιος μπορεί να το παρακολουθήσει, το χορεύει. <σομίου> Διαφορετικά περιορίζεται στο ταγκό. λεφτά για ένα βαράμε τον ταούλη και αυτές θα χορεύουν.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 Σήμερα είμαστε πρώτοι! Κάνω εγώ, αφήνω τα πράγματα. Σκάει και ένα αυτός πρέπει να είναι τα ήρωας λογικά. Προσπαθούσαμε να μαζέψουμε τους κάδους με κίνδυνο τη ζωή μα μέσα από τι θερμοπύλες στην εγγρατεία μέσα. Ήξερε ακριβώ τι πρέπει να κάνει. Πώ πρέπει να βάλουμε τους κάδους πίσω, να βάλουμε φρένα. Ποιο ήξερε ότι έχει φρένα ο κάδους μα. Τι γίνεται με όλα αυτά, Ποιο οδηγάει κάδους με Πού να το πάνε, Υπερπρότη, δεν γίνεται. Μισοτάξια παρακαλώ ρευρο, μην ξανάνε στη Θεσσαλονίκη. Τελειώσατε. Καλέ γιορτέ, να περάσετε υπέροχα. Λεφτεριά στην Παλαιστίνη. Βάλε το τραγούδι από του κινούμενου του πάλι την Παρασκευή. Ε, τι πάλι, τώρα το βάλαμε. Ε, το λίγο, ρε. Δεν γίνεται. Το ρεφρένουμε, αλλά μόνο. Εντάξει, έλα, για. Λευτεριά στην Παλαιστίνη που χρόνια στεκέ.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 like anyone else E masti perifani ya tsi des mas ke 8 Ioktobriou δεν milas ye ton elasí Nikis ama to gomonismos to But don't think I can so fuck you anyway Έλα, είχατε κάνει μια εκπομπή τηλεοπτική, νομίζω δεν ήταν η τελευταία σας, πάντως κλείνατε για Χριστούγεννα εκεί στον Αλφα είχατε βάλει το Κάρολο of και είχες κάνει ένα... και καλά ήσουν να σε κοινή την με τον Κορμπατζόφ, δημιουργή ένας σωριάς. Ναι, θυμάμαι. Είχες ένα πολύ ωραίο κοινάδρα Αν χωρέσει με το βάλει μαζί με την αυτή τη μουσική, την επαναστωτική, εξεργενιάτικη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 Τα σύγχρονα τύχη του έσκους που έχτισε έχουνε μπρίζε και κεραίες πια. Και πλέον δεν κάθεσε στα κελιά, κάθεσαν απαυτικά. Βαδίσαμε σε εποχές με ενοχές και φόβους για τα χρώματα. Το μαύρο το δεχτήκαμε για τι ζωέ μας, αλλά όχι στο δέρμα του άλλου. Αφήσαμε να μας γεμίσουν υποχρεώσεις και ανάγκες και δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ. Έχουμε ανάγκη τι ανάγκε μα.